Φίλοι καλησπέρα, είμαστε στο Πλατεία Ρέντιο, στο φοβερό και καταπληκτικό αυτό στούντιο του Πλατεία Ρέντιο. Δυστυχώς δεν έχετε εικόνα και έχουμε απόψε μαζί μας το φίλο μας τον Γιάννη. Να μιλήσουμε, το φίλο μας τον Γιάννη να πω από την Συνέλευση Πολιτών Γλυκών Νερών, Καλησπέρα και από μένα, Νίχτερη Νετήπε, και στου φίλου που τυχόν μα ακούνε. Λοιπόν, ε, φωνάξαμε εδώ πέρα το φίλο μα τον Γιάννη ε, για να μιλήσουμε για το κίνημα των πλατιών. Πώ μαζεύτηκε ο κόσμο στι πλατείε, τι έγινε, πώ εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση κτλ. Λοιπόν, φίλε μα Γιάννη, μπορεί να μα πει τι, τι έγινε τότε, πώ ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Δώσε μου μόνο μισό δευτερόλεπτο και θα σου δώσω το λόγο. Πες μας λοιπόν. Εντάξει θα μπούμε σιγά σιγά γιατί στο κλίμα του στούντιο; Ναι εντάξει. Είναι κάνουμε μια κανονική κουβέντα. Δηλαδή πίνουμε τον καφέ μας εδώ πέρα, το κρασί μας και τα λέμε. Έτσι, ε κάπως καλά, έτσι, έτσι. Απλά ότι αυτές τις μέρες συμπληρώνονται δύο χρόνια από το ξεκίνημα των πλατιών το Μάι του 11. Το Μάι του 11 ναι θα πούμε για πράγματα να τελειώσω και τη γουλιά του κρασάκι που έχω εδώ και θα συνεχίσουμε Έγινε σύμφωνο. θα σας βάλουμε ένα κομματάκι να ακούσετε και επιστρέφουμε δρυμίτερι Don't you know? Talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about. gonna rise up and get there, yeah. Who are people gonna rise up and take what's there. of the armies of South Wasting time in the unemployment lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know Talking about a river Blue Σκέφτομαι λοιπόν εδώ στο στούντιο με το φίλο μας τον Γιάννη και μιλάμε για τα δύο χρόνια. Κλείνουμε τώρα δύο χρόνια από τότε που είχαμε καταλάβει τι πλατίες της χώρας Και μιλάμε για αυτό τον αγώνα και τι συνέβη τότε, πώ ξεκίνησε, τι συνέβη στη συνέχεια και πού κατέληξε. Ε, καταρχήν θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω για, τη, για, για την πρόσκληση εδώ στο σταθμό να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα βέβαια. Η αφορμή δική μου, το ξεκίνημα για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό δεν είναι απλά για να θυμηθούμε, γιατί οι πλατείε είναι κάτι ζωντανό και υπάρχουν ακόμα και ίσως ε, σημαντοδοτεί κάποια πράγματα για το μέλλον. Ε, αυτό που ήταν η αφορμή είναι το ότι γενικά υπάρχει μια κουβέντα αυτόν τον καιρό από διάφορες πλευρές, είτε καλοπροαίρετες από ανθρώπου, ανθρώπους, είτε από κακοπροεργασία, από από μεσενιμέρωσης, ναι. ναι, από ναι. από κομμάτων, από διάβος, δεν είναι μα που είναι ο κόσμος, οτι ο κόσμος δεν αυτή μολεθεί, κατάσταση, δεν κάνει τίποτα, και ουσιαστικά δείχνει κάποιοι να θέλουν να ξεχάσουν τι έχει γίνει αυτό το διάστημα. Δεν γιατί, είναι ο γιατί, ο κόσμος... αυτό το, γιατί αυτό το πράγμα είχε ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, το οποίο κάποιοι δεν θέλουν να το δουν. Ναι, είναι σαν ε, αυτό δηλαδή με έχει ενοχλήσει ας πούμε, και θέλει σαν να το κουβεντιάσουμε. Το ότι δείχνει κάποιοι να θέλουν να, να ξεχάσουν, να αποσιωπήσουν, να πούν ότι δεν έγινε τίποτα, ότι ο κόσμος δεν αντιδράει. Μα γιατί δεν αντιδράει ο κόσμο, Είναι πολλά τα στοιχεία τη αντιδράση και κυρίω τα γεγονότα από, από τι 20-22 του Μάη του 2011 που ξεκίνησαν οι πλατείες μέχρι, αν μπορούμε να το σηματοδοτήσουμε έτσι μέχρι τις 12 Φλεβάρι του 2012 την Κυριακή που ψηφιζόταν το, το δεύτερο μημόριο που είχαμε μέσα, τη, με, τη μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα ναι. ας πούμε και όλο αυτό το πράγμα που έγινε τότε ε, αυτά τα γεγονότα είχαν φέρει στο δρόμο, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά είχαν γεμίσει πλατείες σε όλη την Ελλάδα Γεγονός είναι αυτό και θυμάμαι εκείνη την ημέρα, ας πούμε την Αποφράδα ημέρα, τέλο πάντων. Επειδή έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλέ διαδηλώσει κτλ., θεωρώ ότι ήταν μια από τι μεγαλύτερε, αν όχι η μεγαλύτερη διαδήλωση που είχα λάβει μέρο. Έτσι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μα κρατούσαν από την Σταδίου και κάτω οι αστυνομικοί, και ακριβώ την πλάτη του, οι δικοί του άνθρωποι, οι κουκουλοφόροι κτλ., και, και έγανε τότε κάποιο κτίριο, κάποια κτίρια, δεν θυμάμαι τι τα οποία τα, φορτωθή... τα φορτωθήκαμε εμείς υποτίθετε ότι τα κάναμε εμείς. Το ουσιαστικό ήταν για μένα από εκείνη την Κυριακή το ότι οι, οι συνελεύσει της ατικής μιλάμε δηλαδή για πάνω από 50 συνελεύσεις, είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη παρουσία ε, με προσυγκέντρωση στην πλατεία Κοραή, στην Κλαθμόνος, ναι. ε, είχαν κατευθύνσει στο Σύνταγμα και ουσιαστικά όλο αυτό το κομμάτι τη πορείας με όλο τον κόσμο που υπήρχε τότε, ε, ήταν συγκεντρωμένο ο κόσμο των πλατειών το λαϊκό στην συνελεύσεων από όλη την Αθήνα. Μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση και μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία είχε προέλθει από αυτό το κίνημα των πλατειών. Τουλάχιστον mm -hmm. αυτό το κομμάτι. Δεν ναι. θέλω να πω ότι όλο αυτό έγινε, α πούμε, από τι πλατείε εκείνη την ημέρα. Όχι, βέβαια, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε κατέβει κόσμο ο οποίος δεν είχε σχέση με τι πλατείε. Κάποιοι κατεβαίναν ίσω και για πρώτη φορά. Το εντυπωσιακό ήταν, θυμάμαι, ότι δεν αντέχαμε τα δακρυγόνα και κατεβαίναμε μέχρι το μοναστηράκι από το Σύνταγμα και επιστρέφαμε. Παίρναμε δηλαδή λίγο ξηγόνο και επιστρέφαμε και ο κόσμος δεν έφευγε για ώρες. Έτσι γινόταν αυτό και το χαρακτηριστικό που ίσως είναι αυτό που φοβίζει και δεν θέλουν να το θυμούνται κάποιοι είναι ότι ακριβώς μετά... Και αυτή είναι κατά τη γνώμη η μεγάλη πολιτική σημασία του κινήματος των πλατιών. Ότι για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η κοινωνία εκφράστηκε αυτόνομα πέρα από, από κόμματα, πέρα από συνδικαλιστικές ηγεσίες δηλαδή ε, οι κινητοποιήσεις που έγιναν τότε μετά από το Μάιο του 2011 που ξεκίνησαν οι πλατείες, ξε, βασικά από την Πλατεία Συντάγματο και επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα είναι ότι δημιουργήθηκε κατά κάποιο τρόπο ένα πολιτικό κέντρο το οποίο ε, είχε σχέση και λειτουργούσε σε άμεση σχέση με την κοινωνία χωρίς την παρέμβαση οποιοδήποτε μεσάζοντα και ε, οποιοδήποτε γραφειοκράτη ναι. ή μεγαλοσυνδικαλιστή κτλ. Ήταν οι πρώτες κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν χωρίς να γίνει παρέμβαση από κόμματα ή από συνδικαλιστικές ηγεσίες. Έτσι και... και αυτή είναι η μεγάλη πολιτική σημασία. Τεράστια πολιτική σημασία αυτό το γεγονός και μάλιστα παρόλο που προσπάθησαν πολλά κόμματα και διάφορε, διάφοροι τέλος πάντων να γινει παρεμβαση απο κομματα η απο συνδικαλιστικες αυτό το γεγονό και αυτη ειναι η μεγαλη πολιτικη σημασια τεραστια πολιτικη σημασια αυτή την προσπάθεια. Έγιναν και τέτοιε προσπάθειε. Αυτό είναι έτσι, αλήθεια λοιπόν. και ίσω ε, αυτό σε μεγάλο βαθμό ε, αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό η συνέπεια γιατί φθήνουσα πορεία από και ένα σημείο και μετά. α πούμε, κάποια στιγμή. Ναι. ναι. Πράγματι και αυτό αποτράβηξε τον κόσμο από εκεί. Βέβαια, ήταν και η καταστολή τεράστια. Αλλά αυτό που έχει σημασία επίση να πούμε είναι ότι ο κόσμο δεν έπαψε να αντιστέκεται, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην μαζευόμαστε πια στην Πλατεία συντάγματο. αλλά ο κόσμος συνεχίζει να μαζεύεται στις γειτονιές του κάνει δράσεις ανά την Ελλάδα σπουδαία πράγματα που πολλοί ας πούμε αν κάποιοι θέλετε να δείτε το τι συμβαίνει γενικώς στην Ελλάδα μπορείτε να μπείτε στο Κινηματόραμα είναι ένα site που φτιάχτηκε από ανθρώπους των πλατείων όπου εκεί βλέπετε το τι κάνουν διάφορε συλλογικότητε. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το, αυτό το κίνημα όλο μπορεί να μην συγκεντρώνεται στην πλατεία Συντάγματος αλλά λειτουργεί ακόμη και σήμερα έτσι. Ε, βέβαια. Και είχαμε δηλαδή ε, είχαμε ένα αποτέλεσμα και δεν έχει σταματήσει και έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό. Κυρίως ε, μάθαμε σε κάποιους τρόπους που μέχρι τώρα ε, σαν λειτουργίε δηλαδή το, αυτή η άμεση συμμετοχή του πολίτη στα δρόμενα στο να συμμετάσχει σε αποφάσει και να συμμετάσχει και στην υλοποίησή τους με έναν τρόπο άμεσο χωρίς κάποιους μεσάζοντες αυτό μέχρι τώρα ε, θεωρείται είτε κάτι το... ας πούμε ήταν ένα θεωρητικό σχήμα που γενικά ο κόσμος του, του χώρου ας πούμε όπως τον λέμε της άμεσης δημοκρατίας ή της αυτονομίας κτλ ήταν σε μια περιορισμένη κλίμακα που συνέβαινε αυτό και σε μεγάλο βαθμό σε ένα θεωρητικό επίπεδο ε, έλεγε κάποιο κόσμος, λέγαμε όλοι μας ενδεχομένω ότι μπορεί να συμβεί και έτσι. Αυτό που ναι. μας έδειξαν τα γεγονά των πλατιών είναι ότι φάνηκε στην πράξη ότι μπορεί να γίνει. Όντω, παρόλο που έχουμε έναν κόσμο ο οποίος δεν ήταν εκπαιδευμένο να το πω έτσι, τόσα χρόνια σε τέτοια λειτουργία, παρόλα αυτά, πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, μπήκε σε τέτοιες λογικές και διαδικασίες να αποφασίζει μόνος του να αυτοοργανώνεται και να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα και θα συνεχίσουμε αμέσω μετά το τραγουδάκι. <σομίου> <σομίου> The world is a good thing. The بره بره مقليلن عرق التمام بره بره للجنه ما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 Ας μην κάνουμε τέτοιους ιστορικούς παραλληλίσμους. Δεν θέλω να πω ότι εμείς είμαστε σημερα επικοδοχή. Δεν είμαστε. Είμαι ο Νυχτερινός ε, Τύπος. Βρισκόμαστε στο Πλατεία Radio. Με τον φίλο μα τον Γιάννη, μέλο τη Συνέλευση Πολιτών Γλυκών Νερών Συζητάμε για τι πλατείε, και όχι μόνο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννη, εσύ τι πιστεύει, Πιστεύει ότι είμαστε υποκατοχή ή όχι, ε, Φυσικά και είμαστε. Απλά πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μα, θέλω να κάνουμε μια παρένθεση για το τραγούδι που ακούσαμε. Ε, είναι ένα ε, καλλιτέχνη Αλγερινό, Γάλλο, που έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Γαλλία, ο Ρασί δεν τον ήξεραν από την αλήθεια. Ναι. Απλά κάποια στιγμή, την εποχή που το κινητοποίησαν για την παγκοσμιοποίηση, είχε γίνει ένα, μια, κάποιες, είχαν γίνει κάποιε εκδηλώσει από το Ευρωπαϊκό, το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ. Δεν θυμάμαι τι, τι ακριβώ εκδηλώσει ήταν, κάτω στην παραδοσιακή, στι εγκαταστάσει, στι Ολυμπιακέ. Ναι. Ε, και κάποιο φίλο, ο Άγγελο, ε, μα είχε πει τότε: Ρεσί, καοντήστε να πάμε, θα είναι και ένα τύπο, ένα δασί που τραγουδάει και αυτά. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν είχα κάποιος, καν το όνομα και όντω, α πούμε, στην αυλία που έκανε ο Ραστίντα με το συγκρότημά του τότε ήταν από τι καλύτερε. Παρόλο που δεν έχω δυνατότητα τώρα εντάξει. και λόγω ηλικίας και τα αυτά, να παρακολουθάω τη μουσική Έτσι. από κοντά όπω έκανα παλιότερα ω νέο. Ε, αλλά ήταν ε, μια συγκλονιστική εμπειρία και από τότε αυτό το κομμάτι το θεωρώ δηλαδή από τα πιο ενδιαφέροντα ακούσματα που είχα τα τελευταία χρόνια. Αυτό, σαν παρένθεση, α πούμε για ναι. να κλείσουμε στους φίλου. Πόσο καλή ήταν η παρένθεση, για να σημειώσω εδώ ότι αυτό το κομμάτι στο είχα αφιερώσει. Απλώ προηγουμένω στην εκφώνηση πρέπει να κόπηκε αυτό, όταν mm. το είπα κτλ. Ωραία. Λοιπόν, και ε, συζητάγαμε λοιπόν και λέγαμε αν έχουμε κατοχή, α πούμε. Ε, βέβαια έχουμε κατοχή. Μπορεί και, και μάλλον. Το χαρακτηριστικό είναι ότι κι αυτό μας έχει μπερδέψει βέβαια πολύ. Δεν είναι μια κατοχή, όπως ξέρουμε με του παραδοσιακούς όλους, όπως ζήσαν οι παππούδες μας το, το 40-44. Ε, δεν βλέπεις τον εχθρό μπροστά σου χειροπιαστό. Ναι. Απλά, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Τον αισθάνεσαι, τον αντιλαμβάνεσαι στην καθημερινή σου ζωή στο πώς έχει επηρεάσει ε, στα απλά πράγματα καθημερινά μέχρι τα πιο σοβαρά, έτσι, μέχρι τα πιο σοβαρά που οδηγούν και σε, σε άσχημε <στάσεις> καταστάσεις, ας πούμε, και σε κατάθλιψη και τα λοιπά, αλλά ο εχθρό δεν είναι χειροπιαστός. Έτσι. Τον, τον <στά διαισθάνεσαι, <στά> τον αντιλαμβάνεσαι, μπαίνει μέσα στην καθημερινότητά σου, μέσα στο σπίτι σου, στον χώρο δουλίας σου, εάν δουλεύεις, ε, μέσα στο σπίτι σου, σαν άνεργος, παντού, δεν τον βρες μπροστά σου. Όμως δεν μπορώ να πούμε ότι δεν υπάρχει κατοχή. Έτσι. Επειδή, γενικώ α πούμε, ακούω την. Ε και κομμάτια της αριστεράς κτλ. τα λοιπά που λένε ακούσαμε τον Τζίπρα προηγουμένος που είπε όχι δεν είμαστε το κατοχή προσφάτως το είπε αυτό και σε μια συνέντευξή του στο unfollow ο Γλέζος εντάξει δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς ο αρχηγός άλλα λέει και αναρωτιέμαι εάν τότε εκείνη την ημέρα που λέγαμε προηγουμένω, που ήμασταν στην πλατεία όλοι αυτοί που λένε ότι δηλώνουν την μνημονία και τα λοιπά εάν δήλωναν παρέτηση εκείνη την ημέρα τα πράγματα, δηλαδή. Θα ήταν αλλιώς σήμερα τα πράγματα. Πώς, πώς το φαντάζεσαι αυτό. Ε, θεωρώ ότι αυτή η συνέχεια του πράγματος κάπου θα είχε σπάσει. Δεν ξέρω τώρα και δεν έχω ψάξει το νομικό ζήτημα, α πούμε, πώ ακριβώ συμβαίνει, πότε δημιουργείται πολιτική κρίση στη Βουλή και απαιτούνται ή απαιτείται, ξέρω εγώ, προσφυγή σε εκλογέ κτλ. Πάντω, αυτό το βήμα-βήμα, το η λογική ροή του πράγματος, όπω την έχουμε ζήσει μέχρι τώρα και το στρογγύλεμα από διάφορε πλευρέ, έτσι. Ναι. Ε, και μια περίπτωση από αυτέ που λε είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, το στρογγύλεμα των θέσεών του. Ε, εάν είχε συμβεί τότε μια ριζοσπαστική. Εξέλιξη τέτοιου τύπου, έστω σε αυτό το κοινοβουλευτικό πλαίσιο. Έτσι. Ναι. Έστω σε αυτό το κοινοβουλευτικό πλαίσιο. Αν είχε συμβεί μια ριζοσπαστικού τύπου κίνηση, ενδεχομένω τα πράγματα να μην είχαν ακολουθήσει αυτή τη, τη ροή, ε, την καθώς πρέπει που έχουν ακολουθήσει μέχρι ναι. τώρα. Διότι φαντάζομαι, α πούμε, ότι αυτά τα κόμματα, τα αντιμνημονιακά, μένοντα μέσα στη Βουλή, δίνουν και άλοθη του υπόλοιπου να λένε ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και αποφασίζουμε με πλειοψηφία κτλ. τα λοιπά και περνάμε όλα αυτά τα μέτρα που ξέρουμε πόσο εξοδοτικά είναι, γνωρίζουμε ότι οι αυτοκτονίες αυτές που ξέρουμε τουλάχιστον κοντεύουν να φτάσουν τις 4.000 και πόσοι ακόμη άνθρωποι πεθαίνουν διότι το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει κτλ. τα λοιπά και δεν ξέρω τι θα είχε γίνει τότε, δηλαδή οπαδοί αυτών των κομμάτων για παράδειγμα ας πούμε πιστεύω ότι θα βγαίνανε στον δρόμο, θα του τους, τους ή κάτι τέτοιο. Βεβαίω μπορεί να μην είχαμε ε, αποτελέσματα που εμείς φανταζόμαστε και έχουμε στο νου μας περί άμεσης δημοκρατίας και τα λοιπά, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Ναι, και εγώ κάποια, τέτοιο, κάποια τέτοια αίσθηση έχω. Ναι. Γιατί έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, δεν, δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει κάτι τουλάχιστον δηλαδή, από τις... Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι κοινοβουλευτικέ δυνάμεις. Δηλαδή ο τρόπος που είναι οργανωμένοι οργανωμένο το πολιτικό σύστημα και με τον όποιο τρόπο συμμετέχει κάποιος αυτό και ακόμα και δυνάμεις εκτός Κοινοβουλίου που έχουν μια ρητορική ανατρεπτική, ριζοσπαστική κτλ. Σου δίνει την εντύπωση πολλές φορές ότι, κάποιο, ότι με κάποιο τρόπο συμμετέχουν στο πράγμα. Ο τρόπος δηλαδή που προσεγγίζουν τα πράγματα δεν, δεν σε πείθει ότι μπορεί να περιμένεις από αυτούς μια ριζοσπαστική εξέλιξη που την έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα. Ναι. Και εδώ θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, τι πιστεύει, α πούμε, ότι έγινε τότε, γιατί στο Σύνταγμα, στο τέλο, φτάσαμε στο σημείο στι συνελεύσει, απλά πάμε στο ξύλο, έτσι, να το πούμε και αυτό. Α, αυτό είναι αλήθεια. Είχε χωριστεί η πλατεία στου. Ε, πώ να το πω τώρα. στο πάνω κομμάτι και το κάτω. Στο, ναι, στην πάνω πλατεία και στην κάτω πλατεία, όπου κάτω ήταν οι συνειδητοποιημένοι με τι συνελεύσει και όλα αυτά. Επάνω ήταν οι απογοητευμένοι και όντω. και αγανακτισμένοι. Αφού, ναι, συνέβαινε αυτό. Ενώ από, από πάνω ήταν οι αγανακτισμένοι, από κάτω ήταν οι αποφασισμένοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Που όμως ο καθένα είχε το δικό του μπαϊράκι κατά το κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι. Αυτό, αυτό ακριβώ. Και δεν είναι μόνο τα κόμματα. Τα κόμματα που συμμετείχαν με τι δυνάμει δικέ του στη συνέλευση προσπάθησαν κατά τα γνωστά, α πούμε, να, να θέλει ο καθένα να περάσει το 100%, -100 τη. Τη θέση του, τη πλατφόρμα του, α πούμε, να, γραμίστε, το πέρα... γραμίστε, ναι. να το πέρασει τη γραμμή του, να το πέρασει η έλευση. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτή η λογική όμω δεν υπήρχε μόνο από τα κόμματα. Στο τέλο, το Σεπτέμβριο δηλαδή του 2011, που φάνηκε ότι και μετά από την καταστολή βέβαια, αλλά και από εσωτερικέ αδυναμίε, η συνέλευση στο Σύνταγμα έχει αρχίσει να φτύνει και να φτύρεται. Οι αντιπαραθέσει και πολλέ φορέ και το ξύλο που έπεσε ναι, δεν ήταν ανάμεσα στι οργανωμένε δυνάμει. Και απλοί άνθρωποι οι οποίοι ήτανε, ε, θεωρούσαν ότι η άποψή του είναι το 100% τη αλήθεια, ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Ήταν διατεθειμένοι για να περάσει ένα και ή ένα κάτι ας τούμα, από, αυτό, από αυτά που ξέρουμε, α πούμε, το πώ λειτουργούν σε αυτέ τι περιπτώσει, πώ λειτουργούμε κάποιε φορέ όλοι μα. Εντάξει, λάθο βέβαια, προσπαθούμε όλοι να το ξεπεράσουμε, αλλά ε, αν δεν παίρναγε έστω και κάτι από αυτό που είχαν στη θέση του, τη συνολική, ήταν διατεθειμένοι να παίξουν ξύλο με τον άλλον, ο οποίο τρέχει να βάλει κι αυτό ένα κομμάτι δικό του μέσα. Ε, αυτό δείχνει ότι ακριβώς δεν υπάρχει και μια πεδία τέτοια yeah. που να οδηγεί σε συλλογικότητα γιατί όταν λειτουργεί σε μια συνέλευση και συμφωνείς δεν λέω εντάξει υπάρχουν και κάποια όρια έτσι όταν έχει ένα βασικό κοινό πλαίσιο σε κάποια πράγματα πούμε. Yeah. γιατί πούμε για την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα από εκεί και πέρα, μην περιμένει ότι όλα θα λυθούν μόνο η θέση σου συνολικά, η στρατηγική που έχει εσύ, είτε σαν άτομο είτε σαν συλλογικότητα, σαν γόμα, σαν οργανωση μα, οτιδήποτε, ότι θα πρέπει να περάσει συνολικά σαν απόφαση. Πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. η υπόλοιποι, δηλαδή, εκεί πέρα τι είναι, α πούμε. Εάν ο καθένα μα θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια και προσπαθεί αυτή, με το έτσι θέλω, να την επιβάλλει σε μια συλλογική κατάσταση, από εκεί πέρα έρχεται η διάλυση. Και δυστυχώ αυτό το πράγμα φάνηκε. Αυτό έγινε και στο τέλος και από άτομα αλλά τα κόμματα βέβαια λειτουλήσαν από την αρχή με αυτόν τον τρόπο Ναι, πάντως ε, δεν ξέρω, πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν μας επιτρέπεται πλέον να κάνουμε διαχωρισμούς, δηλαδή να, να μοιραζόμαστε. Ε, πιστεύω ότι το σύστημα, πιστεύω, θεωρώ πάντως πάντως, ότι το σύστημα μονήμος, ε, Ποντάρει ακριβώ σε αυτό το πράγμα, δηλαδή στη διαίρεση των ανθρώπων σε δεξιούς και αριστερού, κεντρώου, χριστιανού, άθρεου, ε, αγνωστικιστέ, δεν ξέρω τι, μονίμω να μα κρατάει διαιρεμένου κτλ. Ε, αυτό πια δεν. έχει, έχει γίνει η επιστήμη και εκεί βασίζει ουσιαστικά. τέλο γι' αυτό έχει μιλήσει ο Τσόμψκη για την κατασκευή της πώς Έτσι, τη συνένεση. Πώ κατασκευάζουμε τη συνένεση. Εδώ πέρα αυτό πόδι. που βλέπουμε, α πούμε, ότι σαλαμοποιούμε, ότι η εξουσία, δηλαδή το μηχανισμί τη, η ΜΜΕ ΕΕ ε, σαλαμοποιεί την κοινωνία σε κομμάτια, στρέφει το ένα κομμάτι εναντίον του άλλου. Ε, Μα κάνει κάθε φορά να αισθανόμαστε ότι ο ΑΠΑ. τέλο πάντων αυτά τα ακούμε αυτόν τον καιρό και τα έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι. Ότι ο Α είναι κακό γιατί παίρνει φακελάκι, στρεφόμαστε όλοι εναντίον αυτού. Δεν λέω ότι το φακελάκι είναι καλό, εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Ε, στρεφόμαστε κατά του δημόσιου υπάλληλου γιατί δεν δουλεύει, χτυπάμε δημόσιο υπάλληλο. Στρεφόμαστε κατά του ιδιωτικού. Τομέα, γιατί στον ιδιωτικό τομέα, α πούμε, εγώ, συμβαίνουν άλλα. Στρεφόμαστε κατά των ελεύθερων επαγγελματιών. Στρεφόμαστε ένα-δύο των καθηγητών τώρα, επειδή πήγανε να κάνουν απεργία. Και έτσι, κάθε φορά βρίσκουμε και ένα αποδιοπομπέο τράγο για να στραφούμε όλοι. Και στο, με τη σειρά μα, είτε ναι. όλοι έχουμε γίνει, είτε έρχεται και η σειρά μα, θα γίνει όλοι από δύο απομπέδιο. Έτσι. Το σύστημα διαρκώς... Και αντί, διά, να και, να δούμε, και αντί να κάτσουμε να δούμε ποια είναι τα βασικά στοιχεία που μα ενώνουν όλου και να δούμε στην πορεία και τι διαφορέ μα. Κι αν τα τα κακοσκείμενα που και εμείς πρέπει να τα δούμε. Μισό λεπτάκι δώσαμε μισό λεπτό ναι. καλέ μου φίλε. Δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή αν μιλάμε ή όχι, θα το διαπιστώσουμε τόσο λίγο. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι για να κάνουμε τη δοκιμή αυτή να δούμε τι γίνεται εδώ με τα κουμπιά μα και το στούντιο. Είναι υπερσύγχρονο, έχει πάρα πολλά κουμπιά και δεν τα πολύ καταφέρνουμε. Θα βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι τον Active Member και θα επιστρέψουμε. Με τη μέρα. Μια ζεστή, αυγουστιάτικη Δευτέρα, τα όνειρα ήταν λίγα, τα λόγια ήταν πολλά, κι όλοι νιώθανε καλά, που το είδος θα κρατήσει και το βλέντι θα αρκήσει, τσάμπα της μου, το δάκρυ και κυλήσει, η αγωνία της οπόνος η λαφτάρα, μαζί με τις ευχές και μια κατάρα, που άκουσε το άστρο μου και κλειφτήκε στο πώ, κι από τότε, Είμαι τόσο μονακός και τα γέλια δεν κρατάνε Κύπος και εσείς δεν μετράνε Και αυτοί που σ' αγαπάνε βλέπεις όλα ξεχνάνε Και φοβούνται να σταθούν κοντά στον χρόνο Καπαγκάπη δεν μοιράζονται το πόνο Βλέπεις τα άστρο το δικό του Φωτίζει εκεί ψηλά Και έτσι όλα πάνε καλά Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεό! Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεό μας ο ορανός Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός Ίσως το δικό μου άστρο να είναι και στο φως Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός Και μας φοράει ο ορανός yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Γι' αυτό κι εγώ γυρνάω στο φως και τραγουδάω Έπαψα τι μέρες που περνάω πια να μετράω. Μαζεύω τα κομμάτια μου και δεν ελπίζω. Σε εκείνα που με θέλουν πάντα πίσω να γυρίζω. Σφίγω τα ποδιά μου και φω πάρει μου. Μόνο τον ήρωα μου ποιο αντέξει η καρδιά μου θα με δω. Και καλά να το θυμάστε. Για πού δε σέβεστε θα με φοβάστε. Γιατί εγώ ζω μόνο και αγαπώ. Φιλάω το ψέμα μου σε σα μόνο να πω. Στολού σε εσά με το άστρο και ψηλά. Που δεν νιώθετε καλά γιατί όλα γύρω σας ενώ οι μέρες που περνάνε σας τρομάζουν, Μα μακριά Πετάω τώρα τι ευχέ. Δεν θα ξαναζήσω, ποτέ μου εγώ το χθε. Για τη μάνα, τα βρήκα όλα μπροστά μου. Ο πόνο μου ζωή και πιάει με χαρά μου. Πατά μάσε, και εμένα πιστάχτη. Μα η τύχη με έχει άχθη. Ακουμάνα, για όλου έχει ο Θεό. Κοίτα στο δικό μου άστρο να είναι στο φω. Ακουμάνα, για όλου έχει ο Θεό. Μας ο Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός Ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο Ακουμάνα, για ο Θεός Και μας χωράει ο Ακουμάνα, για όλους εκεί ο Θεός. Συστούμητο μου αστρονανεκάποκι στο φως. Ακουμάνα, για όλους εκεί ο Θεό Και μας φωράει ο για όλους εκεί ο μου στο Ακουμάνα, ο Και Γεια σας και πάλι. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο, είμαι ο νυχτερινό τύπος και ε, συζητάω, είπαμε, με το Γιάννη από τη Συνέλευση Πολιτών Γλυκών Νερών. Καπνίζουμε, ανάβω και τσιγάρο τώρα που σα μιλάω και για, πες λοιπόν, Γιάννη, που είχαμε Φε... μείνει. Ε, θέλω να πω τώρα μια σχημεία, για τη Συνέλευση Πολιτών Γλυκών Νερών Όλοι όσοι είμαστε στην Ελλήνη Πολιτών τώρα, ένα αριθμό ανθρώπων που μαζευόμαστε κάθε Κυριακή στην πλατεία του Παλιού Δημαρχείου των Αγγλικών Νερών τη, αυτό το βράδυ, ε, εμεί όλοι προερχόμαστε, μάλλον η γνωριμία των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή εκεί, ναι. έχει γίνει με αφορμή το κίνημα των πλατείων του 2011 και τη λαϊκή συνέλευση που ε, σχεδόν μαζί με το Σύνταγμα, δηλαδή αρχέ Ιουνίου, ε, δημιουργήθηκε στα Αγγλικά Νερά, όπω εκατοντάδε πόλει, ε, χωριά, γειτονιά, ισόρρο ναι. όλη... ναι. την Ελλάδα, έτσι. Εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε, τότε ήταν λειτουργούσαν λαϊκή συνελεύση κάθε Δευτέρα ε, και είχε αυτό το νόημα γιατί τότε οι λαϊκές συνελεύσεις στην πλατεία αριθμούσαν 80, 100, 120 και 150 άνθρωποι. Ε, ήταν αντιπροσωπευτικό κομμάτι της κοινωνίας, μπορούσαμε και το λέγαμε λαϊκή συνελεύση. Ναι. Από ένα σημείο και έπειτα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 11 και μετά ε, και για κάποιου πρακτικούς λόγους πιάσαν τα κρύα και ακόμα δεν είχαμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε μέσα στο χώρο του Δημαρχείου. Δεν υπήρχε κλειστό χώρο τότε. Δεν είχαμε τη συνεννόηση με το Δήμο για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το χώρο. Υπήρχε πρακτικό πρόβλημα. Υπήρχαν κάποια... Είχε κρύο, α πούμε, και δεν μαζευόταν ο κόσμο. Συν βέβαια τη γενικότερη κατάσταση ότι το, το κίνημα αυτό και με τα γεγονότα στο Σύνταγμα κτλ. είχε τονίσει. Οπότε πάρθηκε από ένα σημείο και έπειτα απόφαση από του εξακολουθήσαντε να συμμετέχουν. Ότι δεν είναι σωστό να λέμε του εαυτού μα λαϊκή συνέλευση, γιατί ένα αριθμό 20-25-30 ανθρώπων που μαζευόταν δεν ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα των κατοίκων των γλυκών νερών. Και ναι. έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να το να μικ, να μικρύνουμε όσον αφορά το λέμε τώρα πια συνέλευση πολιτών, γιατί κάτι τέτοιο είναι. Ναι, ναι. Δεν, η λαϊκή συνέλευση έχει τη μορφή ενό θεσμού ευρύτερου που συμμετέχει ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι τη κοινωνία. Και σαν τέτοιο δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε και να το περιφέρουμε εμεί, οι 20 άνθρωποι ξέρω, που μαζευόμαστε εκεί, 25, και να λέμε του εαυτού μα λαϊκή συνέλευση. Ενώ το να λέμε του εαυτού μα συνέλευση πολιτών που είναι ανοιχτή σε όλου, και αυτό το πράγμα να το ξέρουμε και να το λέμε και στου φίλου μα, ε, όποιο ε, γλυκονεργιότη ή πεανιώτη ή και άλλο φίλο, μπορεί να θέλει και κάποιο άλλο από μια άλλη περιοχή να έρθει να μα γνωρίσει, αλλά βασικά απευθυνόμαστε σαν συνέλευση πολιτών στα γλυκά νερά και στην πεανία, μπορεί οποιοδήποτε εφόσον αποδέχεται κάποιου βασικού κανόνε, ότι εκεί λειτουργούμε την άμεση δημοκρατία, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο εκλεγμένο συμβούλιο, δεν έχουμε προέδρου. Όλοι είμαστε ισότιμοι, ε, κανένας δεν είναι πάνω από κάποιον άλλον, κανένα δεν είναι πίσω από κάποιον άλλον, όλοι είμαστε ιδιευθεία. Όποιο αποδέχεται, αποδέχεται μια τέτοια λειτουργία και θέλει να συμμετάσχει το, στο Δημαρχείο των Γλυκοντρών κάθε Κυριακή στις 8 ώρα το βράδυ μπορεί να έρθει να γνωριστούμε και να συμμετάσχει ισότιμα όπως όλοι. Ωραία, ε, για... Αυτό είναι ουσιαστικά ο βασικός κανόνας και βέβαια εντάξει, δεν μπορούμε να δεχτούμε στη συνέβριση των πολιτών ε, ανθρώπους, εντάξει βάλετε του εισαγωγικά ή όχι, η οποία έχει μια αρτιστική συμπεριφορά, μια αντίληψη, έτσι. Ε, και νομίζω ότι κάποιος που λειτουργεί έτσι, που σκέφτεται έτσι, δεν μπορεί να λειτουργεί σε πλαίσια της δημοκρατίας. Ναι, την ιεραρχία ναι. την έχει χαραγμένη βαθιά στη ψυχοσύνθεση του και δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτά τα πλαίσια το λέω για να διευκρινιστεί των προτέρων ναι. εντάξει πιστεύω ότι ο χαρακτήρας τη συνέλευση έτσι όπω λειτουργεί κτλ τα κομμάτικη ταυτότητα δεν ζητήκεται από κανέναν σε κανέναν δεν ρωτάμε όταν έρχεται τι ψηφίζει που είναι έτσι εάν ναι, αποδέχεται ναι. μια διαδικασία συλλογική που λειτουργεί δημοκρατικά, από εκεί και πέρα μπορεί να έρθει και να συμμετέχει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, α πούμε, τι γίνεται με τα κόμματα και τα λοιπά στη συνέλευση. Ναι, κανένα βέβαια δεν μπορεί να έρθει και να πει ότι εγώ εκπροσωπώντα το τάδε κόμμα, μεταφέρω αυτή την άποψη. Δικαίωμά του να είναι όπου θέλει, στη συνέλευση όμω λειτουργεί σαν πολίτης Α διατυπώσει τι απόψει του, ενδεχομένω τι απόψει που έχει το κόμμα στο οποίο συμμετέχει, αλλά δεν φέρνει. Εκεί την κομματική του δεν, δεν λειτουργήσαν σαν εκπρόσωπος κόμματος. Λειτουργή σαν πολίτης όπως όλοι οι υπόλοιποι. Χωρίς κομματική γραμμή λοιπόν. Χωρίς κομματική γραμμή. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι αυτοί οι πυρήνες, λοιπόν στις γειτονιές και στις πόλεις της Ελλάδας. Είναι πυρήνε αυτό που το λέμε βέβαια, εμένα δεν μου αρέσει να το λέω έτσι, αλλά για να συνεννοούμε θα τέλος πάντων με τον κόσμο, αυτό που λέμε άμεση δημοκρατία. Πυρήνε άμεση δημοκρατία. Ε, το λέμε έτσι για να το διαχωρίζουμε από το κοινοβουλευτισμό που υπάρχει σήμερα, γιατί τον ελέγχουν δημοκρατία, αλλά ε, δημοκρατία με, με κάποιου οι οποίοι λειτουργούν σαν ενδιάμεση ανάμεσα στην κοινωνία και, λήψη, και στη λήψη τη απόφαση, δεν μπορεί να γίνει. Δημοκρατία, το ξέρουμε βέβαια ότι είναι το κράτο του Δήμου, δηλαδή ο ίδιο ο λαό, η ίδια η κοινωνία συμμετέχει και στη λήψη και στην υλοποίηση των αποφάσεων σε ένα πολίτευμα στο οποίο κάποιοι αναλαμβάνουν σαν ενδιάμεση και μάλιστα σε επαγγελματική βάση ε, ε, να αποφασίζουν για λογαριασμό της κοινωνίας και η κοινωνία το μόνο που κάνει κάθε τέσσερα χρόνια ε, να αποφασίζει ποιοι θα αποφασίσουν για λογαριασμό της, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Μέχει, τουλάχιστον... Είναι μια εσκρή αντιπροσώπευση. Α, αυτό ακριβώ. Και πολλέ φορέ καταλήγει να μην είναι και αντιπροσώπευση. Έτσι, γιατί όταν συμμετέχει στι εκλογέ, σε αυτό το πράγμα που γίνεται, α πούμε και κατεβαίνει με ένα πρόγραμμα και η κοινωνία σε ψηφίζει, τον όποιον ψηφίζει, με βάση το πρόγραμμα που έχει πει. Και από τη στιγμή που πάρει μια θέση Στον να διαχειριστεί εξουσία αυτά που είπε, τα γράφει στα παλιά του παπούτσια και κάνει άλλα πράγματα, αυτό δεν είναι ούτε αντιπροσώπευση. Αντιπροσώπευση σημαίνει ότι αναλαμβάνω εγώ και λέω ότι ξέρετε, εσά φίλοι μου, ψηφίστε με, στείλτε με στη Βουλή, στείλτε με στο Δήμο, γιατί και αυτό είναι. Έτσι? Δεν είναι αντιπροσώπευση, δεν ισχύει μόνο αυτή η λογική, δεν είναι ισχύει μόνο η το Κοινοβούλιο, ισχύει συνολικά για όλο Λέρω. το πολίτευμα. Λέρω. Λέρω. Όταν λοιπόν εγώ βγαίνω με ένα πρόγραμμα και λέω Ψηφίστε με γιατί θα πάω εκεί πέρα και θα, πω και θα κάνω αυτά. Και εσεί με ψηφίζετε και πάω εκεί και κάνω άλλα, ούτε αντιπροσώπευση δεν Ούτε αντιπροσώπευση. Λοιπόν, ε, θα ακούσουμε λοιπόν τώρα κάτι. Για να δω τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για την αριστερά του Καλογερόπουλου και θα επιστρέψουμε να, να πούμε πώς φανταζόμαστε τον κόσμο. Πώς θα θέλαμε να είναι αυτό που λέμε άμεση δημοκρατία ή σκέτη πριν, δημοκρατία. Πριν, πριν από αυτό όμως θα ήθελα να πω μετά αφού θα έρθουμε να βάλουμε και ένα κομμάτι στην κουβέντα μας ναι. ε, για κάποια βιώματα που ζήσαμε στα γεγονότα κάτω και βέβαια να δούμε κάποια πράγματα και από τη στάση των κομμάτων σε αυτές όλες τις διαδικασίες κινηματικές που έγιναν τότε και πώς, και όχι μόνο γενικά, αλλά πούμε, και πώς τις βιώσαμε και εδώ στη λαϊκή συνέλευση των γλυκών νερών όπως λειτουργούσε τότε και στη συνέλευση ναι. πολιτών όπως λειτουργούσε μετά. Να δούμε δηλαδή και οι τοπικές κομματικέ δυνάμεις πώς αντιμετώπισαν τη, αυτή τη... Αυτό το μάζεμα και αυτή την ενεργοποίηση. Δηλαδή το, το βγάλσιμο των κατοίκων των γλυκών στη πλα, Στην πλατεία της συγκεκριμένη ας πούμε Να δούμε πως Με ποια οπτική το είδαν οι πολιτικές με. δυνάμεις εδώ Σύμφωνα, έγινε Τις αριστεράς τα πίδια Πωρίς σχόλιο Αφιερωμένο στις κουφάλαλες αριστερές δυνάμεις Αμέ! χρόνι μπάλα ο Αλέγκος στον Αλέξη σου πάρει ο Αλέξης στην Αλέγκο να στην Αλέγκο σκοράρι Πάγε, πάλι σου μινιένα πίθη, Πάμα σου μινιένα πίθη. Άρα, Αλεξιάρα, Πάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, Αλεξιάρα, The whole city of the world.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 στα Καζάκο να απαγγέλει Πάσο Λιβαντίτη αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος έχουμε επιστρέψει εδώ στο πλατεία Ρέντιο είμαι ο νυχτερινός τύπος μιλάω με τον φίλο μα τον Γιάννη και θέλει να μας πει για τις εμπειρίε του για παίρνους Γιάννη λοιπόν για τη συνέλευση ναι δύο πράγματα θέλω να πω το ένα είναι για κάποια βιώματα από, τη... από τα γεγονότα τότε στο Σύνταγμα που βέβαια είναι πολλοί που τα έχουμε, αλλά θέλω να τα εντοπίσω για να, να τα θυμηθούμε πάλι για να δούμε τη σημασία τους. Και το άλλο έχει σχέση με το πως ε, τα κόμματα, και μιλάμε κυρίως τώρα για το κομμάτι της αριστεράς, από, το, ας πούμε, από την, την κέντρο αριστερά, ας το πούμε ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ε, και μέχρι το χώρο του διουσιαστικού, το για το πως λειτουργήσαν απέναντι στα γεγονότα αυτά. Υπάρχει βέβαια ένα, ένα μόνιμο κάλεσμα από αυτού του χώρου ότι ο κόσμο πρέπει να βγει στου δρόμου, να ξεσηκωθεί και όλα τα σχετικά. Ο κόσμο βγήκε στου δρόμου τότε. Ξεσηκώθηκε. Και, ναι. και όχι απλά ξεσηκώθηκε να φωνάξει, ε, προσπάθησε να οργανωθεί. Οργανώθηκε σε ένα βαθμό. Ναι. Ποια ήταν η στάση όμω τότε, Δηλαδή ε, πώ λειτουργήσαν τα κόμματα. Και θα μιλήσω και με κάποια συγκεκριμένα πράγματα όπω θα ζήσαμε στην λαϊκή συνέλευση στα νερά. Άρα. Ε, θα μιλήσω για του φίλου του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, mm -hmm. οι οποίοι είχαν έρθει από την αρχή όταν γινόταν συνέλευση, το καλοκαίρι του 2011. Ενώ όλη η Ελλάδα ήταν στου δρόμου και φώναζε κάτι χούντα του μνημονίου, η θέση του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ στην γαλλική συνέλευση τότε είδαν ότι πρέπει για να έρθει κι άλλο κόσμο να ασχοληθούμε με τοπικά προβλήματα. Mm -hmm. Δηλαδή η κοινωνία είχε το πρόβλημα αυτό που έχουμε τα τρία χρόνια αυτά, που όσο και οξύνεται. Όλοι η Ελλάδα στου δρόμου να φωνάζει κάτω η 80 του Μνημονίου, ψωμί Παιδία Ελευθερία, η 80 αντεβείω στην 73, και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι θα έπρεπε, α πούμε, όταν δεν ξέρουμε τι συγκεκριμένα να κάνουμε, να πιέσουμε το Δήμαρχο να δούμε τι κάνει με το θέμα του Πλάτωνα. Αν παίρνει τι φορέ του Πλάτωνα. Μάλιστα. Ε, δείχνει ένα προσανατολισμό αυτό το πράγμα. Ε, ε, ε. Όπω και αργότερα, όταν ε, συμμετείχαν ακόμα οι, τα παιδιά, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέλευση. Ε, εκεί, όταν κάποια στιγμή είχαν έρθει κάποιοι καινούργιοι φίλοι και γινόταν μια συζήτηση ενημέρωση γενικά για το τι θέματα απασχολούν τη, τη συνέλευση των πολιτών και τη λαϊκή συνέλευση νωρίτερα κτλ., και, και υπόθηκε ότι ε, δεν είναι το θέμα μα μόνο το μνημόνιο, αλλά γενικά ε, να δούμε μια άλλη μορφή οργάνωση κοινωνία που οι πολίτε να συμμετέχουν τρόπο άμεσο κτλ., από εκεί δεν ξαναήλθαν η φίλια του ΣΥΡΙΖΑ και είπαν α, όχι εμείς το περιερχόμαστε για τοπικά ζητήματα δεν μπορούμε να δούμε άλλα πράγματα mm. αυτά όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τους τους φίλους από το ΚΚΕ ε, είχαν μια συμμετοχή η οποία στην αρχή τουλάχιστον η οποία ε, δεχόταν το γενικό πλάνο το ζήτημα πούμε, το γενικότερο πολιτικό ε, ήταν μέσα σε αυτά τα πλαίσια αλλά Θεωρώ καθοριστική για τι τάσει του στισμή. το ότι δεν συνέχισαν να έρχονται τα γεγονότα που έγιναν στι 29 Ιουνίου. Και εντάξει, οι θλιβερέ συγκρούσει που έγιναν ανάμεσα στο ΠΑΜΕ και τους διαδηλωτές στη mm. συντατία συντάγματο ήταν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, φάνηκε να... να είναι σαν πρώτη γραμμή υπερηφύουσα τη Βουλή μπροστά από τα ΜΑΤ. Οι συγκρούσει που έγιναν τότε καθόρισαν κάποια πράγματα και δεν Συμπολίτε του ΚΟΚΟΥ στην Ένωση. Όσον αφορά τις, ε, την ανταρσία, ε, είχε κάποια συμμετοχή στην αρχή, αλλά μετά δεν μπορώ να φαίνεται ακατανόητο για τους λόγους δεν συμμετείχε. κυρίως ε, φίλοι που συμμετείχαν στο, στο Σωματείο Εργαζομένων του, του Δήμου mm. και οι οποίοι συμμετέχουν στην ανταρσία και παρόλα αυτά. Παρότι επανειλημμένα και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είμαστε και φίλοι με πολλού από αυτού, με παιδιά, γιατί δεν ερχόσαστε, α πούμε, στην έλευση. Δεν είχαμε σαφή θέση. Θα θυμηθώ συγκεκριμένα ότι όταν έγινε η λαϊκή συνέλευση για το, για το θέμα του χαρατσιού, mm. που είχε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, 330 πολίτε από τα Αγγλικά Νεράκια και την Παιανία δεν πλήρωσαν mm. το χαράτσι και κάναμε αγωγή, η οποία κερδίθηκε δικαστικά, δηλαδή σε εποχή που ακόμα ε, όταν δεν πλήρωσε το χαράτσι δεν ισόρχοβε δε το ρεύμα. Ε, αποσπάσαμε δικαστική απόφαση που έλεγε ότι αυτοί οι πολίτε, συγκεκριμένοι, ε, σε αυτού του πολίτε, δεν έχει δικαίωμα η του κόψει το ρεύμα. Σε εκείνη την έλευση ακόμα παρόλο που είχε γίνει σε, σε συνεργασία με το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου, mm. μόνο ένα-δύο άνθρωποι ήρθαν και συμμετείχαν και φαντάζομαι οι άνθρωποι πρωτοβουλιακά ε, δεν είχε δηλαδή τη συμμετοχή που θέλαμε να έχει. Ε, δεν ξέρω. Γενικά η αίσθηση που έχω είναι ότι από του οργανωμένου χώρου αριστερά, είτε κοινοβουλευτικού είτε ξεκυνουσ, η επίκληση να βγει ο κόσμο στου δρόμου, να υπάρξει λαϊκό κίνημα δηλαδή αγωνιστικό, μαχητικό κτλ. Όπω λένε, mm. γίνεται σε ένα στήλη ότι ε, να κατέβει ο κόσμο του δρόμου, αλλά να κυριαρχή ότι θεωρεί ο καθένα από αυτού ότι επειδή κατέχει την απόλυτη αλήθεια, το κίνημα που θα δημοσιοφθεί θα πρέπει να είναι πάνω στι δικέ του. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνουν ότι το κίνημα ακριβώ είναι κίνημα γιατί έχει μια δικιά του δυναμική. Και εσύ, αν είσαι μάγκα και σωστός και έχει τη σωστή άποψη, μπαίνει μέσα στο κίνημα και προσπάθησε να πει με τι απόψει μέσα από τη διαδικασία την ανοιχτή. Μην περιμένει ότι θα υπάρξει ένα κίνημα το οποίο θα είναι καρμπόρ ε, πάντω στι απόψει σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ιστορικά, δεν έχουν γίνει ποτέ. Και έχει υποθεί και από κάποιον, α πούμε, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Εντάξει, ο Λένιν δεν συμφωνώ yeah. και πολλά μαζί του, αλλά έχει κάτι σωστό. Ότι όποιο περιμένει να δίνει ένα κίνημα έτσι πω αυτό ο ίδιο φαντάζεται, δεν το δει ποτέ να γίνεται. Ξωστό. Λαϊκό κίνημα πραγματικό, έχει τι αντιφάσει του έχει τι αντιδρομίε του. Ε, τα βλέπουμε αυτά με τι λαγικέ. Πήχαν συγκροτημένε, υπήρχαν από του 500 συγκροτυμένε, υπήρχαν από του καλλιέφτου άνθρωποι, α πούμε, δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία για τα κοινωνικά πράγματα, αλλά τι να κάνουμε αυτή είναι η κοινωνία, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα από αυτέ τι πολιτικέ βάρε και αυτή που πρέπει να βγουν στου δρόμου και αυτή πρέπει να μιλήσουν. Όποιο απαιτεί από τον άλλον. Να μιλήσει ε, αποδεχόμενο τη δική του άποψη, ε, αυτό είναι, είναι λάθο. Ναι. Δεν μπορούμε να πετήσουμε από κανένα να δείχνει τη δική μα άποψη. Αυτό που αν μπορούμε να απαιτήσουμε είναι να πει τη δική του άποψη. Και μέσα από το διάλογο, την αντιπαράθεση, και εμεί θα πάρουμε και ο άλλο θα πάρει, και έτσι θα, διαμορφω... θα διαμορφωθεί η θέση του κίνηματο, θα βελτιώνονται οι αδυναμίε του κτλ. Εάν περιμένουμε το κίνημα δεν έχει να δεχτεί τι απόψει του καθένα από εμά, γιατί εμεί είμαστε πρωτοπόροι και έχουμε άποψη, ε, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και μου κάνει και εμένα εντύπωση αυτό το πράγμα, δηλαδή μια απέτηση την οποία ε, έχω από κάποιον άνθρωπο ο οποίο ποτέ του δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική, παρόλα αυτά, ε, παρ αυτά σηκώνεται από τον κανένα πέτου, και έρχεται στη συνέλευση. Έτσι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν είδαν σε κάποιο κόμμα, σε κάποια οργάνωση κτλ. Και, και ίσως ποτέ του έχει δοθεί η ευκαιρία να εκφράσει δημόσια μια άποψη. Αυτή την άποψη, είναι όποια άποψη, έτσι, είναι όποια άποψη. Που δεν έρχεται να πει παιδιά, εδώ πέρα έχουμε πέντε Πακιστανό στην περιοχή να πάνε του πλακώσουμε. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο άνθρωπο. Έχει μια μερική άποψη, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται αυτό. Τι να κάνουμε δηλαδή, έτσι το βλέπει. Θα πρέπει ξαφνικά από αυτό, αυτό τον άνθρωπο να έχει την απέτηση να δεχτεί τη δική σου, γιατί δεν την έκανα η δική σου μόνο είναι η σωστή άποψη. Α πούμε, και δεν έχει να πάλει και από κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίο δεν έτυχε να οργανωθεί ποτέ, δεν είχε μιλήσει δημόσια και έχει αυτή την άποψη. Ναι, δεν δε μπορώ πάλι να καταλάβω, α πούμε, πώ. Περιμένει κάποιο ο οποίο έχει διαβάσει το παιδί μου, ξέρω εγώ, έχει εντρυφίσει, να πούμε, στα, στο κομμουνιστικό μανιφέστο, στον αναρχισμό ή δεν ξέρω εγώ πού κτλ. Ή... Αυτά, να περιμένει από έναν απλό άνθρωπο να εντρυφίσει και αυτό σε αυτά για να προχωρήσει η επανάσταση κατά τα δικά μου πρότυπα, κατά τη δική μου σκέψη, mm -hmm. α πούμε και όλα αυτά. Όμω, πιστεύω ότι ένα ζωντανό κίνημα είναι ζωντανό, μπορεί να παραμείνει ζωντανό, ακριβώ επειδή έχει με τάξει του όλος, περιλαμβάνει όλου του ανθρώπου. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Γιατί αλλιώ δεν είναι κίνημα. Ναι. Και αυτά τα πράγματα βέβαια. Ε, για να είμαστε και δίκαιοι. Και ο αντιοξιαστικό χώρο. Ε, σε εκείνο το, εκείνο το διάστημα. Κουλάχιστον κάποια κομμάτια του με απογοήτευσαν. Μιλάω τώρα. Σαν άτομο, έτσι. Ναι. Ε, Υπήρχαν κομμάτια του αντιοξιαστικού χώρου. Τα οποία συμμετείχαν στις ε, λαϊκές συνελεύσει. Στην πλατεία. Στο Σύνταγμα. Υπήρχαν και τμήματα όμω. και οργανώσει. οι οποίε αντιμετώπισαν έτσι επαξιωτικά και ε, αυτό μου στάθηκε κατανοήτο δεν ξέρω πως φαντάζονται αυτοί οι φίλοι ότι θα είναι μια κοινωνία διαφορετική δηλαδή πως θα αποφασίζει μια κοινωνία μια άλλη κοινωνία, όχι αυτή που ζούμε σήμερα σε μια άλλη κοινωνία πως θα πένω αποφάσεις; Λοιπόν, θα, θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια θα βάλουμε πάλι κάτι να ακούσουμε εντωμεταξύ Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα See you. γι' αυτός που ξέρει να μιλά που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει για κάποιον δε στο στα πάλι εδώ στον, στο Πλατεία ρόντιο, και συζητάμε για τις ε, πλατείες, για τους αγανακτισμένους ε, και γενικώ για τις συνελεύσεις στο, στις γειτονιές και με το φίλο μας το Γιάννη. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν, λέγαμε για τη στάση των αντεξουσιαστών, έτσι. Ναι, ναι. Για πες ε, λοιπόν τι σκέφτεσαι. Σκέφτομαι το εξής, ότι μια άλλη, μια άλλη κοινωνία όπως τη φανταζόμαστε που σίγουρα ε, δεν είσαι καθήν εδώ που ζούμε τώρα Θα σε διακόψω εδώ να σε ρωτήσω Πώς, πώς φαντάζεσαι εσύ την κοινωνία σου πώς, πώς θα ήθελες να είναι Το βασικό πράγμα δεν, Αυτό που θεωρώ Απαραίτητο για να μπορώ Να πω ότι ναι όντως Αυτή η κοινωνία θα είναι διαφορετική ναι. είναι να, μην αντικ... να μην είμαι Εγώ και ο κάθε ένας εγώ Αντικείμενο Αποφάσεων να είμαι εγώ το υποκείμενο Και κάθε άνθρωπος να μπορώ να συμμετέχω και να αποφασίζω για τη ζωή μου και για όσα μας αφορούν από κοινού. Μια ομάδα ανθρώπων. Είτε αυτό είναι μια γειτονιά, είτε είναι μια πόλη... Ε, κάπως έτσι. Αυτό θεωρώ ότι είναι το, το βασικό στοιχείο για να πω ότι όντω αρχίζει να είναι μια άλλη κοινωνία. Γιατί όταν... Δηλαδή έχω την εξής άποψη. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει τα πάντα έτσι. Έτσι. Ε, εμπορευματοποιήθηκε ακόμα και η δυνατότητα του, να... του πώ θα είναι τα προβλήματα. Δεν έχει γίνει ένα εμπόρευμα αυτό. Δηλαδή σήμερα ο κάθε ένας που έχει πολιτικές φιλοδοξίε και κατεβαίνει για βουλευτής, για δήμαρχος κτλ ακριβώς στη βάση της εμπορευματοποίηση των λύσεων συμμετέχει στι εκλογές και ακριβώς το όποιο, το όποιο δημόσιο αξιωμά του μετά είναι το μέσο για να αποτελέσει τον έμπορο στη λύση προβλήματος. Αυτό θα το διαχειριστεί. Και γι' αυτό ακριβώ και λέμε, α πούμε, ότι που υπάρχει μια διάχυτη άποψη στην κοινωνία. Α πούμε, ότι και οι 300 να φύγουν και του 300 τους βάζει όλου μαζί. Του θεωρεί μια συντεχνία δηλαδή. Και μια συντεχνία Μαι, τι κάνει, yeah. Διαχειρίζεται ας πούμε, αυτό το πράγμα, αυτό το αντικείμενο, δηλαδή τη λύση των προβλημάτων τη κοινωνία. Τη διαχειρίζεται με έναν τρόπο σχεδόν αποκλειστικό αυτό τη προσφέρει διάφορα. Δηλαδή, όταν ο κάθε επιχειρηματίας ή κάθε πολυεθνική ξέρει ότι από την απόφαση κάποιων ανθρώπων εξαρτούνται τα κέρδη τα δικά του, αρχίζει και υπάρχει μια δοσοληψία εμπορευματοποίησης για τη Έτσι. λύση των προβλημάτων. Και το κριτήριο για τη θέση την Α ή την Β που θα πάρει κάποιο δεν είναι αν αυτό ωφελεί την κοινωνία γιατί από αυτό δεν έχει να, να κερδίσει ιδιαίτερα. Βασικό το κριτήριο είναι το ποιον θα ωφελήσει γιατί από εκεί περιμένει τα ωφέλη. Και έτσι έχουμε μια εμπορευματοποίηση. Από τη στιγμή λοιπόν που η λύση των προοδημάτων του τι ακριβώ θα γίνει στη κοινωνία πάβει να αποτελεί μέσο εμπορεύσιμο και γίνει αντικείμενο συνολικά της κοινωνίας τότε νομίζω και πανέρχομαι δηλαδή στο ερώτημά σου ναι, ναι. αυτό θεωρώ ότι είναι το, το σημείο καμπής ας πούμε για να πει ότι μια κοινωνία αρχίζει να παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Το να μπει η κοινωνία δηλαδή στη διαχείριση και στην λήψη των αποφάσεων. Μάλιστα. Έστω yeah. και με μικρά βηματάκια, εδώ και αυτά βλέπουμε ότι δεν γίνονται. Δηλαδή, ένα δημοψήφισμα να πει ένα θέμα, να υπάρξει ένα σύνταγμα, και εδώ είναι το θέμα αυτό που κάποια στιγμή μπορούμε να το βάλουμε στην κουβέντα, ή κάποια άλλη μέρα ίσω. Yeah. Για τι προσπάθειε που έχουμε κάνει στη Συνέλευση των Πολιτών για το ζήτημα του συντάγματο. Yeah. Ενό νέου συντάγματο δημοκρατικού, κουβέντε που είχαν ξεκινήσει από τη Λαϊκή Συνέλευση από το Σεπτέμβριο του 2011, έφτασαν μέχρι ένα σημείο και συνεχίσαμε τώρα πιο συγκεκριμένα πούμε, στη Συνέλευση των Πολιτών. Ένα δημοκρατικό σύστημα που είναι ένα πρώτο βήμα, ας, να καθιερώσει για κάποιε αποφάσει το θεσμό του δημοσίου. Δεν μπορεί, ας πούμε, μια ομάδα ανθρώπων στη Βουλή να αποφασίζει και να καθορίζει το μέλλον ολόκληρη κοινωνία για δεκαετίες, από εκεί και πέρα. Πρέπει κάποιοι κανόνε να μπουν. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιε αποφάσει σημαντικέ που να παίρνουν την ευθύνη ολόκληρη κοινωνία. Όμω, να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, λοιπόν. Ε, ε, έλεγα για το ζήτημα το του αντιξωστικού και... χώρου. Ναι. Μια κοινωνία λοιπόν. Γιατί καλώ ή κακό είμαστε οργανωμένοι σε ομάδε ανθρώπων. Δεν ζούμε σε σπήλαιο ο καθένα εδώ και άλλο στην άλλη κορυφή του βουνού, που να μην έχουμε σχέση μεταξύ μα. Αναγκαστικά ζούμε σε κοινότητε. Σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη, σε μια πόλη. Εντάξει, μεγαλοπόλοι στα τέρατα που έχουν γίνει τώρα, α πούμε. Εντάξει, εκεί πέρα δεν μπορεί να πει, αλλά και εκεί όμω υπάρχουν γειτονιέ. Υπάρχουν γειτονιέ. Υπάρχουν γειτονιέ εκεί. Οι άνθρωποι είναι σε επαφή μεταξύ του. Εάν λοιπόν έχουμε στο μυαλό μα μια άλλη κοινωνία με το χαρακτηριστικό που αναφέραμε προηγουμένω, δηλαδή ο κόσμο. Να πάρει στα χέρια του τι αποφάσει. Άρα σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να συναποφασίσει. Να και πιστεύω. εκεί θα κληθούν να συναποφασίσουν ε, οι άνθρωποι, τα μέλη μια κοινότητα, μια ομάδα ανθρώπων, μια γειτονιά, ενό χωριού. Εκεί λοιπόν θα έχουν λόγο, φαντάζομαι, θα πρέπει να έχουν όλοι. Έτσι δεν είναι. Ασφαλώ. Δεν μπορεί εκ των προτέρων να αποκλείσει κάποιο και να πει ότι θα έρθει αυτό, θα έρθει εκείνο ή ποιοι θα αποφασίσουν. Θα αποφασίσουμε και εκεί πέρα κάποιο για λογαριασμό άλλο, τότε δεν έχει νόημα όλο αυτό το πράγμα που παιδιάζουμε. Εάν δηλαδή ο στόχος μας δεν είναι να βρεθούμε όλοι στη δυνατότητα να έχουμε όλη τη δυνατότητα, αν θα την αξιοποιήσουμε είναι άλλο ζήτημα αλλά να έχουμε τη δυνατότητα όλοι να συμμετάσχουμε στη λήψη κάποιων των αποφάσεων που μα αφορούν όλου. Ε, αυτό το πράγμα επιχείρησε επιχείρηση να κάνουν και πλατείε. Γιατί να το απαξιώσουμε, δηλαδή, να σταθούμε απαξιω ναι. Μήπως και εκεί πέρα υπάρχει και σε αυτούς τους χώρους, ας πούμε, υπάρχει ε, κάποια λογική πρωτοποριών; δεν ξέρω, ε, κάπως έτσι το εκλαμβάνω, ας πούμε, γιατί, γιατί θα χλεβάσω ή θα απαξιώσω κάποιο συμπολίτητο, βάζει τόση ερχεται εκεί πέρα και λέει μια όψη του μερική, εκεί είμαστε, το συμβολο θα αποφασίσει. Ναι, δεν ξέρω τώρα αυτό δηλαδή πόσο δημοκρατικό είναι, ας πούμε, η αντεξουσιαστικό να θεωρώ ότι αυτό που λέγαμε πριν ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια. Ναι. Έτσι. Και ότι πρέπει ναι. να λειτουργήσουν όλα έτσι όπω είναι και έφταναν τώρα. Ναι. Υποτίθεται yeah. ότι αγώνα που κάνουμε yeah. δεν τον κάνουμε για του εαυτού μα μόνο, τον κάνουμε ε, για δεν εξαρτάται μόνο από εμά. Δηλαδή το να αλλάξουν τα πράγματα. Εντάξει, μπορεί κάποιο από εμά, α πούμε, λένε να κάνει προσπάθειε να αλλάξει ο ίδιο. Εάν όμω και το, το κοινωνικό περιβάλλον δεν αλλάζει και οι άνθρωποι γύρω μα. Ε, μέσα από τη συνανστροφή, το διάλογο, ξέρω εγώ, την αντιπαράθεση, τι αποφάσει ε, έτσι θα υπάρξει, έτσι θα ωφεληθούμε και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, αλλάζοντα συνολικά η κατάσταση γύρω μα. Αλλά αυτό όμω προποθέτει ότι όλοι πρέπει να έχουμε δικαίωμα λόγου. Θα πω τώρα συγκεκριμένα: Είχαμε ρωτήσει κάποιον την τον Καστοριάδη ε, που υποστηρίζει κι αυτός για το θέμα για την άμεση δημοκρατία κτλ. Του λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, λένε: Ωραία, άμεση δημοκρατία. Πε του λέει μια πόλη ε, μπαίνει θέμα να φτιαχτεί πυρηνικό αντιδραστήρα. Και η συνέλευση, η λαϊκή συνέλευση τη πόλη, αποφασίζει να γίνει πυρηνικό αντιδραστήριο γιατί έτσι θα λύσει το πρόβλημα τη α... ανεργία στην πόλη. Ναι. Ότι με το πρόσχημα ή με το πραγματικό γεγονό ότι κάποιοι άνθρωποι θα βρουν δουλειά εκεί, αποφασίζει η πόλη να αποφασίζει γίνει πυρηνικό αντιδραστής. Ναι. Τι θα κάνει, κοίταξε. Εντάξει, εφόσον το αποφάσισε η πόλη, θα τα αποδεχόμουν, αλλά σε μια τέτοια κατάσταση υπήρχαν και δικλίδες που να έχω τη δυνατότητα ε, με κάποια συλλογή υπογραφών, με κάτι, να ξαναζητήσω μετά από διάλογο και η ανταλλακή απόψη, κατι πάει ενημέρωση να ξαναυπάρξει η απόφαση με κάποιο τρόπο να ξαναζήνει το θέμα πάλι σε κομμέντα γιατί Μπορεί να πάρθει μια απόφαση αντίθετη με αυτά που πιστεύει ότι Να έχει το δικαίωμα την άποψή σου να την ξαναβάλει πάλι σε διάλογο και να... Πάλι να γίνει ξανασυζήτηση για το θέμα. Αυτό είναι, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, παρόλο που έχει υπάρξει μια απόφαση, στην πορεία μπορεί να διαπιστώσουμε όλοι Φέβαια. ότι δεν λειτουργεί. Δεν, και δεν ήταν σωστή. Έτσι, Αλλά εδώ λοιπόν... είμαστε όμω να κάνουμε εμεί το λάθο και να πληρωθούμε εμεί την ευθύνη και να αποφασίσουμε. Ναι. Όχι να αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για μα και να μην γνωρίζουν και την ευθύνη για τα λάθη και να μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή, αυτό είναι να έχουμε τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή εφόσον να βρισκόμαστε και να αποφασίζουμε. Και αυτό να συμβαίνει συχνά, να συμβαίνει συνέχεια, δηλαδή όχι μια φορά στα πόσα χρόνια φεριπή, θα πάρουμε μια απόφαση τώρα, θα τη δούμε στην πορεία, δεν δούλεψε, επανατοποθετούμε την κατάσταση και αλλάζουμε απόφαση έτσι. Ναι. Δεν το έχουμε δει κι εμείς πολλές φορές σε πράγματα που ήμασταν σίγουροι ότι είναι σωστά, και πήραμε ναι. αποφάσει. Μετά, ε, μετά από κάποιο διάστημα ήρθαν τα ίδια τα πράγματα να μας δείξουν Ότι πρέπει να το ξανσκεφτούμε Και έχει συμβεί αυτό Πολλές φορές, εσύ, το έχουμε ζήσει όλοι Βεβαίως, λοιπόν Θα συνεχίσουμε μάλλον ένα τραγουδάκι Και θα επιστρέψουμε Να επισημάνω εδώ πέρα Ότι το τραγουδάκι αυτό μας το ζήτησε η Αντιγόνη Και για αυτό το λόγο Και της το αφιερώνουμε μπαίνω βγαίνεις στους μαχαλάδες με ντερμισάδες στήνεις χωρώ και με και τι να πω. Λένε πως έχεις παλισβέρηση μ' άλλοι πασάδες κάνεις χωριό και σε ρωτάω τι να τους πω σε ρωτάω τι έχω στον τον κούτσο μου βιολιά έχω στον κούτσο μου βιολιά έχω και του περλέκια κι όπως στάρω, τα παρό και σπάω τα σεπερέκια όταν γυρίσω, θα του χαμίσω και αν Γι' είναι αρχίδια που τα αρχίδια μου τα δυο. Όπως τα λέγω, να τους τα γράψεις όπως τα λέγω, να τους τα πεις Καραϊσκάκι σε πτανείς. Όπως τα λέγω να τους τα γράψεις όπως τα λέγω να τους τα πεις Καραϊσκάκης Ευταλής, Καράει, σκάκεις, Για σου, ρε, χαίρο του Μοριά Γεια σου, ρε, χαίρο του μοριά, και για που σ' αγαπάνε για τους που δεν λυγίζουνε και που δε προσκυνάνε λένε για μένα τα καραγόλια Σοιάχαρα, για σας παιδιά μα είτο πουλά. Για σας παιδιά μα είτο πουλά. Πού γιεται το πάτερα; Το ποιος τενε καταλαβε; Το τας μας κάνει αέρα; Οποιος ταλέρε να τους ταγρά. Σας Είμαστε πάλι εδώ Γιάννη και για αυτό το τραγούδι έχει να δηγηθείς κάτι. Ε, είναι αυτά που λέγαμε όσο το τραγούδι εδώ. Τα θυμηθήκαμε εδώ η παρέα που είμαστε με την Αντιγόνη και τον Ιθερινό. Ε, ήταν το απόγευμα της 28 Ιουνίου στο Σύνταγμα. Ε, τις προηγούμενε μέρες είχε αποφασίσει η Λαϊκή Συνέλευση στο Σύνταγμα το διήμερο αποκλεισμό της Βουλίου ήταν το, με, το μεσοπρόθεσμο. Ε, το πρωί της 28 Ιουνίου θυμόμαστε όλοι όσοι τα ζήσαμε τις μάχες που έγιναν στο Σύνταγμα τους εκατοντάδες τραυματίες συγκλονιστικό το να, γιατί κάθε τόσο το θυμόμαστε κατεβαίναμε στο Μετρό να πάρουμε κάτι σανάσεις από τα χημικά και ξαναβγαίναμε πάλι στην επιφάνεια και τα φορεία που έφευγαν από το Σύνταγμα μέσω των σειρμών του Μετρό για να πάνε στα νοσοκομεία mm. οι συγκλονιστικές στιγμές αυτές που Μπα σε λεπτό όσοι νομίζω ότι δεν τι ξεχάσουμε ποτέ και θα μα μείνουν χαραγμένε. Τα απόγευμα λοιπόν τη ίδια που άρχισε πάλι να μαζεύεται ο κόσμο σιγά σιγά, αλλά ήταν οι κατάστασει ανυπόφοροι στο Σύνταγμα γιατί τα χημικά του είχαν πέσει, είχαν κατακάτσει την πλατεία και με τη ζέστη και με όλα αυτά δεν μπορούσε να πέσει κανένα. Mm. Και άρχισαν να δημιουργούνται ανθρώπινε αλυσίδε με βάση το συντριβάνι στο Σύνταγμα, mm. οι οποίε απλώθηκαν σε όλα τα σημεία τη πλατεία. Δηλαδή, ο ένα άνθρωπο δούπταν στον άλλον με μπουκαλάκια νερού τα οποία γέμιζαν από το συντριβάνι. Και καθάρισε μέσα σε ελάχιστο χρόνο ολόκληρη η πλατεία τα χημικά με τα μπουκάλια του νερού. Χωρί οργάνωση, χωρί χωρίς χωρίς κανένα κόμμα, βέβαια, γιατί η κινητοποίηση αυτή, η διήμερη, ο διήμερη αποκλεισμό τη Βουλή, η αποφασιστή στην συνέλευση. Στηρίχθηκε, βέβαια, μετά εκ των υστέρων, η απόφαση είχε πάρθει από εκεί. Κόσμο, λοιπόν, χιλιάδε ανθρώπων, χωρί πανό, χωρί πλακάτι, χωρί να ξέρουμε ο άλλο που ήταν δίπλα, αν ανήκε που ανήκε ή δεν που πουθενά ή τι ήταν. Κι όμω με τα μπουκάλια του νερού, με την ανθρώπινη αυτή αλυσίδα, μέσα ελάχιστο χρόνο καθαρίστηκε πλατεία έφυγαν όλα τα χημικά δηλαδή ε, α να το πω χοντρά όποιος από αυτούς τους οργανωμένους που έχουν τις απόψεις που έχουν την απόλυτη αλήθεια όπου και αν ανήκουν όποιος καταφέρει να πετύχει μια τέτοια συσπήρωση κοινωνίας πράγματα να την ακολουθήσουμε. αλλά δεν ξέρω ε, θεωρώ ότι αν περιμένουμε μια τέτοια συσπήρωση να φτιαχτεί από Αυτού που είναι οργανωμένοι και έχουν την άποψη και θέλουν να μα οδηγήσουν κάπου, νομίζω να θα περιμένουμε μια ζωή και δεν το δούμε ποτέ. Εάν θελήσουμε να το δούμε πάλι να γίνει με τον ίδιο τρόπο, πιθανό και να έχουμε την τύχη να το ξαναζήσουμε. Αλλά αν περιμένουμε από αυτού που είναι οργανωμένοι και έχουν την απόλυτη αλήθεια να το κάνουν, ε, είναι σίγουρο για μένα ότι δεν το δούμε ποτέ. Η αυτοεργάνωση λοιπόν, έτσι, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που συνέβη. Ξαφνικά άγνωστοι άνθρωποι μεταξύ του, λειτουργήσαν κατά πίεση των γεγονότων. Και έταν... με τους ύψους του Καρατισκάκη βέβαια, γι' αυτό θυμηθήκαμε και... το τραγούδι αυτό έξι, ας πούμε, και το... με Και έπαιζε αυτό το τραγούδι εκείνη τη... την ώρα Λοιπόν, ήθελα να, να ρωτήσω Τι πιστεύεις α πούμε, θα αλλάξουν τα πράγματα Αυτό δεν το... δεν το ξέρω ούτε μπορεί να το ξέρει κανένας Δεν είσαι και μάγος, ε, <laughs> <βέβαια>. <laughs> και μάγος είναι, είναι θέμα απόφασης δηλαδή, την απόφαση Είναι θέμα Εντάξει, να μην μπλέξουμε στην ίδια κουβέντα. Ο άνθρωπο ακριβώ γι' αυτό το λόγο και ξεφεύγει από τι όποιε στατιστικέ. Γι' αυτό ακριβώ και γίνεται προσπάθεια να ελεγχθεί. Γιατί δεν είναι μια, μια σταθερά οποιαδήποτε. Μπορεί να προβλέψει έχει αυτέ τι φυσικέ ιδιότητε, αυτή τη συμπεριφορά, λιώνει σε αυτού του βαθμού, ψύχεται σε αυτού του βαθμού, άρα έτσι θα γίνει. Ακόμα και τα πιο καλά σχέδια για να ελέγξει τον, τον άνθρωπο, την ανθρώπινη συμπεριφορά. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν τύχει, έτσι θέλω να πιστεύω mm. και γι' αυτό ακριβώς και ελπίζω. Ε... Δεν μπορώ να ξέρω ότι θα γίνει στο τέλος, ναι, δεν αλλά δεν θεωρώ ξέρω. ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να μπει ούτε σε καλούπια ότι να είναι απόλυτα προβλέψιμη. Πάντω ο καστοριάδη είχε πει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν την κοινωνία, να κάνουν ό,τι θέλουν αρκεί πρώτα να το φανταστούν μες στο μυαλό του. πώς θα είναι τελικά αυτό Πώ το θέλουν να είναι. Πώ θέλουν να είναι, και αν το καταφέρουν αυτό, μετά από μόνο του θα γίνει. Το, τα λέω από μόνο του, καταλαβαίνει τι εννοεί. Βέβαια. Ότι θα είναι εξαιρετικά εύκολο. Λοιπόν. Και κάτι άλλο, βέβαια, για να συμπληρώσουμε, μια και αναφέρθηκε ο Καστοριάδη, τον είχαν ρωτήσει κάποτε. Μα όλα αυτά που λες πιστεύει ότι θα γίνουνε. Και η απάντησή ήταν ότι εγώ, και αν μου λέει, με διαβεβαίωνε κάποιο ότι ο καπιταλισμό, αυτό το βάρβαρο πράγμα που ζούμε και σήμερα, ότι θα ζήσει για τα επόμενα χίλια χρόνια, εγώ πάλι. Κατά του Καπιταλισμού θα ήμουν. Σωστό. Λοιπόν, Είναι ε... θέμα αξιών και ηθικής δηλαδή. Ωραία. Ε, αυτό μου έφερε στο νου λοιπόν ένα πολύ όμορφο πήμα της Κατερίνας Γογού για το αν θα αλλάξουν τα πράγματα και θα το βάλω να το ακούσουμε ευθύ αμέσω. Πράγματα. Να το θυμάσαι Μαρία Θυμάσαι Μαρία στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι Που τρέχαμε κρατώντας τη σκητάλη Μη βλέπεις εμένα μην βλέπεις Εσύ η ελπίδα Άκου Θα έρθει καιρό. Τα παιδιά θα διαλέγουν γονιού. Δεν θα βγαίνουν στη τούχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστέ με γυρμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μα κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα και άλλοι με νότες. Να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη θιάλη με νερό Λέξεις και ένιες σαν κι αυτές Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, θυμή, κέρδος, εξευτερισμός mm. Για το μάθημα της ιστορίας mm. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη κέρυ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 Θέλω λοιπόν να έρθει κάποτε ο καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν με χρώματα και δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να συμπληρώσει του μου Γιάννη, και συναγωνιστή θα πω να τελειώσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, αν θέλεις κάτι να πεις Θέλω να πω κάτι τελευταίο φίλε μου τη συναγωνιστή για, το... για να μην αφήσουμε και κάτι Υπάρχει αυτό που λέμε το, το κίνημα, έτσι όπω το είδαμε στι πλατείε κτλ. Το πολύμορφο πράγμα, το ετερόκλητο ενδεχομένω κάποιε φορέ που, ε, που έχει αδυναμίε, που έχει αντιφάσει. Ισχύουν αυτά. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι είτε είναι οργανωμένε δυνάμει, είτε είναι άτομα, προσωπικότητε. Που όντω θεωρούν και μπορεί να έχουν μια άποψη πιο, πιο ολοκληρωμένη από αυτή που εκφράζεται α πούμε σε ένα κίνημα. Εκ υπάρχουν. Δύο δρόμοι κατά τη γνώμη. Μια υποκειμενική άποψη, που πιστεύει κάποια πράγματα, έτσι. Ναι. Ή θα χρησιμοποιήσει τον εαυτό του για να βοηθήσει αυτό που λέει κίνημα, που έχει, που έχει αδυναμίες τελοιπά να συγκροτηθεί καλύτερα ή θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την κρίση αυτού του πράγματος την οποία κάποιες φορές την προκαλεί κιόλας για να ισχυροποιήσει τον υποκειμενισμό του είτε σαν πολιτικός παράγοντας και καλά κάπου Είτε σαν ένα κόμμα, σαν μια οργάνωση, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται. Ένα κίνημα, αυτό το είχαμε ζήσει, ας πούμε, και οι παλιότεροι, τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, οι οργανωμένες δυνάμεις αριστερά έμπαιναν σε ένα κίνημα που δημιουργεί το, για κάποιους λόγους, ποντάροντας στην του, στο τελικό του αδιέξοδο και το μόνο που τους ενδιέφερε να αποκομίσουν κάποια μέλη για την νεολαία τους ή για, το, για το κόμμα. Ψήφου και τέτοια πράγματα. Λεύτε, Δεν πηδά... του ενδιαφέρεται δηλαδή, η εξέλιξη αυτού του ίδιου του πράγματος Αυτό το ίδιο να γίνει πιο καλά πιο... με πιο ολοκληρωμένε απόψει, πιο αποτελεσματικό. Ένα γνήσιο κίνημα. Ένα γνήσιο κίνημα. Του ενδιαφέρε Τι θα αποκομίσουν οι ίδιοι από αυτό. Κάτι τέτοιο πέφτει και στι πλατείε. Και κάποιε συλλογικότητε που προέκυψαν μέσα από εκεί θεωρώ ότι σε ένα βαθμό λειτουργήσαν έτσι. Δηλαδή θα μπορούσαν ακόμα και τα κόμματα τη αριστερά να βοηθούσαν μέσα εκεί ώστε οι αντιφάσει και οι αδυναμίε αυτού του κινήματο να βελτιωθούν, να προχωρήσει καλύτερα, να γίνει πιο αποτελεσματικό. Αντίθετα, κοίταξαν πώ θα ωφελήσουν οι ίδιοι, να αποκομίσουν κάποιε ψήφου. Και δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε. Αν αφαιρέσουμε το ΣΥΡΙΖΑ που είχε μια εκλογική άνοδο, μπορεί να μην έχει σχέση κιόλα απόλυτα και με αυτό, να είναι και άλλη λογή. Έτσι, ναι. Η φθορά του Πασόκου ναι. και το κόμμα του Όμω, άλλε δυνάμει αριστερά μέσα αυτή την κρίση δεν ωφελήθηκαν. Παρόλο που πόντανε αυτό. Θεωρώ ότι δηλαδή υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή ο υποκειμενισμό ο δικό σου θα βοηθήσει, θα τον αφιερώσει ώστε το κίνημα να γίνει πιο οργανωμένο και πιο συγκροτημένο, ή θα κοιτάξει μέσα από τη φθορά αυτού του κινήματο να σιωπήσει τον υποκειμενισμό σου και την οργάνωσή σου και να πάρει κάποιου ψήφου. Ε, αυτό το πράγμα ας πούμε, έχει παιχτεί πολλέ φορέ και πια νομίζω ότι έχει καταλάβει έστω και από ένστικτο κοινωνία και δεν το επικροτεί. Ναι, είναι ίσω ευκαιρία να δώσουμε ένα ραντεβού για μια επόμενη εκπομπή. Να μιλήσουμε, θα δώσω, θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο ενός ντοκιμαντέρ έτσι, που με εντυπωσίασε ήταν πολύ καλό που λέγεται ο αιώνα του εαυτού, να μιλήσουμε έτσι για τον εαυτό mm. δηλαδή πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η σχέση μας με τον εαυτό μας και, πώς, ε, και η σχέση του εαυτού μας με, το, με την κοινωνία, με τους άλλους Ο εγωισμός δηλαδή που μας έχει ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα το έλεγα εγωισμό. Θεωρώ ότι... Δεν το έχω δει το δοκιματέκι, για να πω την αλήθεια, δεν το ναι. έχω δει. Α πούμε, περιμένω πότε θα το ναι. κάνουμε, θα το προβάλλουμε στα πλαίσια τη συντήρηση των πολιτών. Να ενήλωσης. πω ότι θεωρώ ότι ο εγωισμός δεν είναι κακό πράγμα. Απλώς η κοινωνία ναι. το έχει περάσει έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για εγωισμό, δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ένα ισχυρό εγώ, πιστεύει στον εαυτό του και όλα αυτά. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίο δεν έχει καμία απολύτω εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και έχει εισπράξει από, ε, από, από την εξουσία, ένα, του έχουν δώσει ένα ψεύτικο εγώ, επίπλαστο, ε, έναν εαυτούλι δηλαδή. Το οποίο όμως δεν είναι αληθές. Και ε, ίσως ε, εξ αυτού του λόγου να ζούμε και τέτοια πράγματα σήμερα. Θα το συζητήσουμε αυτό, ελπίζω να καταφέρουμε να βρεθούμε σε μια άλλη εκπομπή και να μιλήσουμε για αυτό. Νομίζω ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Ναι, και τόσο και από μένα, ίσω και άλλοι φίλοι από την των Πολιτών. Αυτό Λείως. είναι βέβαια Είναι θέμα και τεχνικό εδώ του. Εντάξει, πιστεύω να τα καταφέρουμε τεχνικά. Στο να... τούντιο. Έτσι, κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθε εδώ πέρα. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Γιατί. Ε, εντάξει, δεν υπάρχει δυνατότητα πολλέ φορέ αυτά τα πράγματα να τα κουβεντιάζουμε και δημόσια με τον τρόπο που, που έγινε σήμερα. Για μένα ήταν μια καλή εμπειρία. Και εγώ, πέρασα, για τη και εγώ πέρασα πολύ καλά και ευχαριστώ πολύ και φίλοι μας καλοί είμαι ο νυχτερινός τύπος με, μιλήσαμε εδώ με τον Γιάννη από τη συνέλευση πολιτών γλυκών νερών και θα σας αφήσουμε για απόψε με πάλι με ποιήση με το γνωστό πείμα του Μιχάλη Κατσαρού το αντισταθείτε το οποίο απαγγέλει ο ίδιος ο Μιχάλης Κατσαρός ε, καλή σας νύχτα, θα συνεχίσετε βέβαια να ακούτε το ραδιόφωνο με μουσικές και εκπομπέ λόγου ηχογραφημένες ε, όμως. Σας ε, χαιρετώ και μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, το νου σας.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 Αντισταθείτε σε αυτόν που χαιρετάει από την εξέδρα ώρες ατέλειωτες της παρελάσης. Σε αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει έλλειπα γείον Λίβανων και Σμύρνων σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Αντισταθείτε πάλι σε όλους αυτούς που λέγονται μεγάλοι. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε. Στις μουσικές τα τούμπανε και τις παγάτες. Σε όλα τα νότερα συνέδρια που πλιαρούν πίνουν καφέδες, σύνευροι, συμβουλατόροι. Σε αυτούς που γράφουν λόγους για την εποχή.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 φίλοι ε, επέστρεψα μόνο και μόνο για να υπενθυμίσω μια και μιλήσαμε για τις πλατείες ότι θα έχουμε και την πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία 1η Ιουνίου με, έχει δοθεί και ένας τίτλος όλοι ενωμένοι κατά της Τρόικας όπου ε, θα συναντηθούμε με 6 ώρα στην πλατεία Συντάγματος αυτή η διαμαρτυρία έχει οργανωθεί από κάτω δηλαδή εννοώ από τον κόσμο από κανένα κόμμα, από καμιά συλλογικότητα μετά από κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν στην στη Πορτογαλία από, του, από τις πλατείε, α πούμε εκεί, ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Και έτσι λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 1η Ιουνίου, 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος Όλοι οι Ευρωπαίοι σε πόλεις σε γειτονιές, σε χωριά, δεν είναι ανάγκη, δηλαδή εμείς θα πάμε στην πλατεία συντάγματος γιατί μένουμε εδώ μπορείτε όμως να οργανώσετε κάτι παρόμοιο στη γειτονιά σας μέσα από τη συνέλευσή σας ή και χωρίς, έτσι λοιπόν, αυτό ήθελα απλώς να σας πω ε, είμαι ο νυχτερινό τύπος και σας καληνυχτίζω οριστικά αυτή τη φορά, καλό βράδυ